Μητσοτάκης και εξαρό ψωμί. Μητσοτάκης και εξαρό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλλον ψηφίζει αυτό αυτός. Μόλις ακούσαμε, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω. Με σιγουριά, αλλά από αυτό που λέει μπορούμε να καταλάβουμε ότι ανήκει στο 40-41% αυτών που ψήφισαν νέα δημοκρατία. Γιατί λέει το πολύ απλό και με τριοπαθέ, Μητσοτάκη και ξερό ψωμί. Χωρί υπονούμε χωρί τίποτα. Ένα συμπολίτη μα μας, βρίθηκε, βρέθηκε η κάμερα μπροστά του, είναι πολύ ευχαριστημένο και το είπε με αυτόν τον τρόπο, συνταξιούχο βεβαίω. Και λέει το πολύ, την γνωστή αυτή φράση, την έχουμε πει και για άλλου πολιτικού συγκεκρι, Παπατρέο και ξεροψωμί, κώτσο Βασιλιά κελιά, τότε τρόγαμε κελιά. Εδώ το έχουνε από το 80 και μετά είναι μόνο ψωμί Ξερό σου ούτε καν φρέσκο Στην εποχή που έχουμε τα πολύσπορα, τα τρίσπορα, τα οχτάσπορα Και γενικώς παίζουν πολλά ψωμιά ε, Ένας είναι αυτός που είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Ο άλλος που μάλλον επίσης ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη Είναι ο κύριος Καρατζαφέρης Είναι άθιος ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκη δεν είναι τσίπρας. Ο, ο Τσίπρας έχει δρώσει άδειος Χριστός όλα τα κακά Δεν έχει παντρευτεί Δεν έχει βαπτίσει κανένα ένα μυστήριο τη ορθοδοξίας Δεν έχει τελέσει <Γυσκά> Δεν έχει βαπτίσει ποτέ ένα παιδί Καλά πάει στην εκκλησία ε, Καλά λαχωπηδί. πάει με τις κάμερες για να πάρει τις θεούσες Ενώ ο Καρατζαφέρη που τα λέει όλα αυτά στι Θεούσε δεν απευθύνεται, κατηγορεί Θεούσε στις άλλε που θα τσιμπήσουν επειδή ο Τσίπρα είναι στεφάνοτο και επειδή δεν έκανε βαφτίσει στην εκκλησία. Αυτά είναι παλιά, τα έχουμε πει αυτά, έχει κρυθεί γι' αυτά. Ξανάμανα τα ίδια επιχειρήματα, 20 μονάδε διαφορά, αλλά χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν πριν 5, 10 χρόνια. Όχι μόνο είναι άθεος ο Τσίπρας, είναι χριστιανό ο Κυριάκο. Αλλά η αλήθεια είναι δική του δήλωση Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος όμως άλλο αυτό, το κάτω, Ορθόδοξος δεν είναι, χριστιανός δεν είναι Ο είναι χριστιανός Σε ευχαριστώ Παναγία Ακριβώς με την έννοια του χριστιανού Πιστεύω Θεό, Πατέρα και και το Και θα απακολλήψω και κάτι. Τι. Τι. Που λέει και ο Αλκαίο, που λέει και ο Αυτιά, που λένε όλοι. Θα μα κάνει και αποκάλυψη. Δηλαδή μα θύμισε εδώ ότι είναι άθεο ο Τσίπρα, δεν τρέπετε. Και μα θύμισε ότι είναι χριστιανό ορθόδοξος ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έκανε και μια πολύ συγκεκριμένη όμω, πολύ συγκεκριμένη αποκάλυψη. Και θα απακολλήψω και κάτι. Τι. Και είμαι σίγουρο ότι θα ενοχληθεί. Αλλά εν θα το πω. Το φιλανθρωπικό έργο του Μητσοτάκη. Ναι. Δεν μπορεί να το φαντασίσεις <συρω> Του Κυριάκου το Μετσοδάκη Εκρυπτό Κάνει φιλανθρωπίες Εκρυπτό. χωρίς να το λέει Μάλιστα για, καμυ... ε... κα... για το λέτε Για το λέτε Αυτό το λέω γιατί είναι η πεμπτουσία του ξενισμού <Γναι> Για το λέτε <Γναι> <Γναι> Για το λέτε Πάτερ λοιπόν ο έντις ουρανής Αγιασίδω το όνομά σου Ελθέτω ευαθυλία σου γεννηθεί το θέλημά σου Να το, απόδειξη, δύο αποδείξεις Και το πιστεύω και το Πατερ Οπότε τα πατεριμά, όπως λέμε στον πληθυντικό Οπότε είναι χριστιανός ορθόδοξος Και έκανε αυτή την πολύ συγκεκριμένη αποκάλυψη Ότι Ο Μητσοτάκης όπως λέει ο Καρατζαφέρης κάνει φιλανθρωπίες που όμως δεν τις ε, ξέρουμε όλοι τηρεί αυτό το μετριοπαθές του χριστιανισμού κάνει φιλανθρωπίες, ο Καρατζαφέρης τις ξέρει αλλά δεν μας τις είπε και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να τις βεβαιώσει, δεν έχει σημασία, τις κάνει Και όπω λέει και ο Αυτιά, για να το λέτε εσεί προ τον Καρατζαφέρη, έτσι ακριβώ είναι. Εν τω το μεταξύ του λέει ο Καρατζαφέρης Ο Μητσοτάξη κάνει φιλανθρωπίε, και λέει: Ο Κυριάκο, ποιο άλλο Μητσοτάξη κάνει φιλανθρωπίε, ο μπαμπά. Ο Μπαμπά, όταν ήταν να τις κάνει κι αυτό καλό Χριστιανό, τι έκανε. Μια που πήγαμε στον Μπαμπά, είχε πάει ο Κυριάκο Μητσοτάξη πριν να με COVID την προηγούμενη εβδομάδα στην Κόρινθο, στην Κόρινθο και εκεί θυμήθηκε κάτι. Εδώ ο πατέρας που λύτωσε τη ζωή του Στο γομπαρδισμό της Κορίνθου Του σαθμού του τρέλου δεν τον αφήσε να μπει σε ένα βαγόνι Κατ' αξιωματική Χριστώ, Και μπήκε στο προηγούμενο Και έπεσε μια βόμβα πάνω στο βαγόνι που ήταν να μπει Οπότε η Κόρυνθος είναι πολύ γουρλίδικη Η Κόρυνθος είναι γουρλίδικη Δεν την ξέρει καλά την ιστορία Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Τι ακριβώς συνέβη με τα βαγόνια στην κατοχή και θα ακούσουμε τώρα την διήγηση, η οποία επίσης είναι συγκλονιστική. Πάντως συνέβη να βρεθούμε στο σταθμό της Κορύθου τρεις αμαξιοστοιχίες. Ήταν τόσο γεμάτες όσο μόνο στο στρατό μπορείς να δεις αυτό. Σαν τσαμπιά που στα φύλλα εκκρεμόντουσα πλάι πάνω στα πάνω. Και όλοι ήσυχοι βεβαίως, είχαμε συνειδικολογήσει, ο τη δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απόγευμα, την ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου, σε ο που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα Στούκα. Ήταν τρομερό ο ήχο του Στούκα. Βρέπευτε κάθετα και ξαπέλνει την τελευταία στιγμή τη βόμβα του με απόλυτη ακρίβεια. Κράτησε καμιά κουσαριά λεπτά αυτή η ιστορία και αρχίίστηκα. Να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκα διότι όσοι βγήκανε τους θέρισα τα πολυβόλα. Ήμουνα τυχερός, ήμουνα τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε «φολττρέφερ» που λέμε με μία κατευθεία, πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο, πίσ, στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Μια βόμβα έπεσε στο προστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο ποπίστεο. Μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. γελώντας, στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα έπεσε παντού, γύρω τριγύρω Ε, σκοτώθηκαν καμιά κατοστή, γελώντας όμως, το δικό του δεν έπεσε βόμβα, είναι πολύ ευτυχισμένος. Όντω γουρλίδικη η Κορίνθος διότι έζησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μεγαλούργησε τη δεκαετία του 60, όπως ξέρουμε, μεγαλούργησε μετά και στη Νέα Δημοκρατία, ε, και κυρίως με την κυβερνητική του θητή 90-93, και το βασικότερο ότι μας άφησε διάδοχες καταστάσεις να έχουμε Μητσοτάκηδες μέχρι το 3000. Δεν πρόκειται να τελειώσουνε, αυτή είναι η μεγαλύτερη του προσφορά στον τόπο. Ευτυχώς που έμεινε σε αυτό το βαγόνι και τα γύρω τριγύρω όλα έγιναν ρημαδιό, αλλά ο ίδιος καθόταν και βλέπει τις βόβες και τους ανθρώπους να σκοτώνονται, γιατί ήταν τυχερός, όπως είχε πει ωραίες διηγήσεις του Κυριάκη, του Κωνσταντίνου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης. Το τρίμερο που μα πέρασε, μπορεί εσεί να είχατε πάει σε θάλασσες, σε παραλίε. Ήταν και λίγο αργία του πνεύματο οι άνθρωποι που και εμεί λείπαμε χτε. Όμω κάποιοι άλλοι, επίση άνθρωποι του πνεύματο, μήναν στι σχολέ του και μα έκαναν ένα μάθημα για την άλωση τη πόλη, όπω ο Άδωνη Γεωργιάδης και το μάθημα που παρέδωσε στην ελληνική αγωγή. Δεν πέσανε αμέσω στην πόλη ούτε καν τότε. Ξημερώματα. Ξημερώματα. Τη 29η είναι πάρα πολύ πάρα πολλέ Ώρες. Ξημερώματα Η πόλη σε άλλο 12 το μεσημέρι <συμίλω> Όταν για πρώτη φορά ένας στρατιώτης στιανό ονόματι όνομα του Όπως πολεμούσε, βλέπει για πρώτη φορά πίσω τον πύργο Όπου πέφτει η σημαία του Βυζαντίου και ανεβαίνει η Ερθράημις Έλληνος Και λέγει την περίφημη φράση <συμίλω> Η πόλης, εάδω Σας το λέω και αν διάζω, ε, η πόλης έπεσε <συμίλω> <συμίλω> Η πόλης. Ε, άδε, ας το λέω και αντιδιάζω, ε. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τ' άγεια. παπάς παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, ο παπάς, ο, παπάς ο παπάς που είναι ο παπάς, να ο παπάς Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε Κεριά και λιβάνια Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει Τσακλαγιαγγύλ εδώ Μολ στείλτε λόγω στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια Άρα βιαλίτες μας πήρει ξαν κάτι Ω, καλό στη Δέσποινα Η Δέσποινα καράχτηκε Ποια είσαι συμμορή Και δάκρυσαν οι εικό τάన్ని σε σέ. Πάλι! Μα βουνά της το βεγώσιμο. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μουσικός γεφωνή. Πάλι! Με χρόνους μακερούς. Α! Πάλι δικά μας είναι Σε χριστόвање. Να παρακολουθήσουμε και μισόλι το μάθημα και να θυμηθούμε τι ακριβώς Συνέβη τότε που ξεκίνησε εξιμερώματα, αλλά τελικά ήταν 12 το μεσημέρι. Done. 12 done με το brunch. Σύβα πάντα με στις διηγίσεις του αδώνιδος τα μαθήματα που κάνει. τις αντιλήψεις που έχει γύρω από όλα αυτά τα θέματα και όλα αυτά τα πολύ ωραία θα πάμε λίγο πιο πίσω γιατί αυτή η παράταξη εθνοπατριωτική έχει πολύ υλικό και πατάει σε στιγμές της ιστορίας και κάπως τις φωτίζει αυτές τις στιγμές ή κάπως τις εκμεταλλεύεται θα μπορούσε κάποιος να πει τις πουλάει για να έχει κέρδος ε, λοιπόν το πιο πίσω πάμε στο έτο μηδέν εκεί γεννήθηκε ο Ιησούς μετά 33 χρονών όπως ξέρουμε σταυρώθηκε κάποια στιγμή τώρα πρέπει να ήταν από όταν ήξερε γράμματα δηλαδή από τα 15, τι, ο, το Λύκειο, 18 τελειών με το γυμνάσιο αν ήταν εξατάξιο, παλιά έχω ακούσει ήταν εξατάξιο πρέπει να το τέλειωσε στα 18, άρα ήξερε να γράφει έγραψε τις περίφημες επιστολές Τις έχει πουλήσει Ο Κυριάκο Βελόπουλο, υπάρχουν αυτέ οι επιστολέ, υπάρχουν. Μα το είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιο ο Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά στην εκπομπή που έκανε στο ραδιόφωνο δεν μα το είπε μόνο αυτό. Υπάρχουν και ψηφοφόροι καταναλωτέ, πελάτε που πιστεύουν το ίδιο. Πάμε γραμμέ. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας. Για τι επιστολέ του ίσω ή να πω. Εκτό από το πρώτο θέμα υπάρχουν και σε διάφορα ηλεκτρονικά βιβλιοποίηση που πολούνται. Αν ψάξετε σε μηχανέ αναζήτηση διάφορε, θα σα τα πετάξουν. Πολλέ φορέ το έχω πει σε φίλου γνωστού, ακόμη και στα social media. Του βάζω το link του πρώτου θέματο, του βάζω φωτογραφίε από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία, ειδικά στο γνωστό κόμμα. Τέλο πάντων, να μην το αναφέρω. Η αντίδρασή του είναι να γελάνε, δεν έχουν να πούν τίποτε άλλο. Δεν να πούνε, βρε, αμάρ, τι να πούνε, βρεά, αμόρφο διαγράμμα την περισσότερο. οι να Τι επιστολέ του Ιησού την χάνει να τι γνωρίζω ακόμα πριν τι βγάλετε εσεί. Δεν ψευγιαλά εγώ, παιδιά. Άλλο το βιβλίο παρουσίασα, τι φταίω κακομύρης. Ακριβώς, μα υπάρχουν τις ήξερα πριν τις βγάλετε εσείς Μα υπάρχουν τις ήξερα πριν τις βγάλετε εσείς Μουσική και ξαρό ψωμί Αλήθεια. Αλήθει, μόνο αλήθεια εδώ, από πια να το πιάσει κανεί. Από το μητσοτάκι και ξέρω ψωμί. Και κυρίω της κυρία στη μαρτυρία, γιατί τι ήξερε τι επιστολέ, έχει διαβάσει ίδια. Υπάρχουν, δεν πούλησε εφήκια για μετακστέ κορδέλε ο Βελόπουλο. Να, η κυρία εδώ είχε το βιβλίο με τι επιστολέ, ήξερε τι γίνεται ακριβώ. Τα γαλάζια του γράμματα. Τα είχαν διαβάσει από πριν. Βγαίνει ο κύριο Κέρτσο τώρα, που υποτίθενε στου Σοβαρού. Τη παράταξη. Αν δούμε ποιοι ακούγονται εδώ από την παράταξη. Ναι, είναι ανήκει στου σοβαρού. Δεν σημαίνει ότι είναι σοβαρό ο ίδιο, είναι στου πιο σοβαρού. Βέβαια τον τελευταίο μήνα που έκανε και χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου και τώρα προσπαθεί να υποστηρίξει, τι να υποστηρίξει. Ε, λέει κάτι κουλά. Ε, ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα κάνει μια σύγκριση, για, μάλλον απαντάει γιατί δεν, δεν μειώνεται δεν μειώνει το Φυπιά στα τρόφιμα όπως έχει ζητήσει αντιπολίτευση γενικότερα, το κάνει και σε άλλε χώρε. Και ο κύριο Κέρτσο θέλει να δώσει παράδειγμα. Αυτό εκεί το κάνει ωραίο, το απογειώνει και δίνει το εξή παράδειγμα. Όταν μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, θέλω Α. να φέρω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Ένα πλούσιο που καταναλώνει 3.000 ευρώ το μήνα, με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες, θα κερδίσει 210 ευρώ το μήνα. Ένα φτωχό που καταναλώνει 500 ευρώ το μήνα, με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδε, θα, θα κερδίσει 35 ευρώ το μήνα. Μπράβο! Οριζόντια το οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιδοτήσει τους πλούσιους. Άρα... <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Ζώδια ίδιο. μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους Ο ΣΥΡΙΖΑ Έχει. και το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιδοτήσει τους πλούσιους Άρα... <μμμ. σφίλαιο> Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει. Το ωραίο είναι το παράδειγμα που λέει ότι ο πλούσιος που χαλάει 3.000 το μήνα για να ψωνίσει και φέρνει σε αντιπαραβολή τον φτωχό που θα χαλάσει 500 ευρώ το μήνα για να ψωνίσει, αν γίνει οριζόντια μείωση, ένας θα κερδίσει ξέρω 30 ευρώ πως ο είπε εκεί και ο άλλος θα κερδίσει ε, 5 ευρώ ή το ανάποδο. Ε, ή σχετικά τα ποσά, τα καταλαβαίνετε. Κάνει μια ποσοτική σύγκριση, Ενώ το σωστό είναι μια ποσοστιαία σύγκριση, αν θέλει κάποιο να βγάλει ακριβέ συμπέρασμα. Γιατί μπορεί να είναι και ένα άλλο πλούσιο που να χαλάει 30.000 το μήνα για να ψωνίσει. Προφανώ δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτόν η όποια μείωση του ΦΠΑ. Ενώ άλλο που χαλάει 20 ευρώ το μήνα για να ψωνίσει και τα 2 ευρώ του ΦΠΑ που θα κερδίσει είναι πολύ σημαντικά. Ε, τα ποσά που διάλεξε και η απαρίθμηση σκέτων των ποσών ε, δεν λέει απολύτω τίποτα. Ε, δεν το κατάλαβε μάλλον, το είπε σε ένα πολύ ατράνταχτο επιχείρημα. Αν δεν καταλάβατε από το Σκέρτσο τι ακριβώ συμβαίνει, θα σα βοηθήσουμε τώρα με την Γεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ναι. που ρήμαξαν τη χώρα και τη ρέγγιξαν στα βράχια και την ναι. παραλάβαμε πτωχευμένη και ναι. είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξέρουμε να κάνουμε λογαριασμού και το αποδείξαμε. Ναι. Διότι στρώσαμε τα οικονομικά τη χώρα και την παραδώσαμε στην ανάπτυξη. Και και και και με και με διοίκηση η οποία ασκούνταν, όπως θυμάστε καλά, από του Τροικανού κατά κύριο λόγο. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξέρουμε να κάνουμε λογαριασμού και το αποδείξαμε. Κι εγώ ξέρω να κάνω λογαριασμού και να μαζέψω 37 και 137 δι. Άμα ξεζουμίσω μεγάλε κατηγορίε του πληθυσμού, μπορούμε να μαζέψουμε. Αυτό που όλοι οι οικονομολόγοι από τα χρόνια τη κρίσης και μετά από το 10 βάλαν στο στόχαστρο συνταξιούχου εργαζόμενου και έτσι εξισορρόπησαν τα οικονομικά, όχι όμω εφοπλιστέ και βιομηχανού. Αυτό είναι πολύ ωραία συνταγή. Πρέπει πολλά Χάρβαρτ να έχει. Περάσει, διαβάσει, είτε ανήκει στην ροζ παράταξη, είτε ανήκει στη γαλάζια παράταξη, είτε στην πράσινη παράταξη. Γενικώ τι κυβερνητικέ παρατάξει που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο. Έτσι μαζεύω και εγώ. Περισσότερα από αυτά που μάζεψαν οι ίδιοι. Το παρουσιάζω σαν επίτευγμα ενώ έχουν εγδάρει ανθρώπου. Κόψαν και το ΕΚΑΣ. μιλάει για τη Βασίλη. Οι άλλοι κάναν άλλα πριν. Κόψαν τι συντάξει. Έτσι ήρθε η εξισορρόπηση. Πολύ πρακτικό και πολύ ευφιέ όλο αυτό. Λείπουνε λεφτά, τα κόβουμε από τους κάτω. Αυτοί που συμβάλλουν στο 95% των φορολογικών εσόδων, όχι αυτοί που συμβάλλουν στο 5% των φορολογικών εσόδων. Μαθηματικά τύπου Σκέρτσου και τύπου Γεροβασίλης, Γεροβασίλη, σε ένα διλεπτάκι συγκριτικό, αν θέλετε. Υπάρχουν όμως και τα μαθηματικά που κάνει ο κόσμο όταν πάει να ψώνησει. Αποτέλεσε κριτήριο για τις εκλογές θεωρείτε Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακρίβεια. Ασκενμπαχάρδε, η μεθλεπάρδε. Ακρίβεια. Μητσοτάκης και εξαρό ψωμί. Οχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Μητσοτάκης και εξαρό ψωμί. Πάρντε να μη σταχρωστάω. Μητσοτάκης στο ταίκις και ξαρόψω μη <laughs> να ευχαριστημένοι. Βρέ Βρέζων, βρέ μαλάκα, βρέ κορούδο, βρέ που να μη σου πω τίποτα λο, έτσι; Μπί. <laughs> <δί. laughs> στο Χαχά ένας πολίτης τάλα, η Άντζελα Δημητρίου που έβαλε το μπί πανού είχε σουριτά ξαμάξις. Και οι δύο συνταξιούχοι, ο ένα που λέει Μητσοτάκη και ξερό ψωμί και ο άλλο που λέει Ακρίβεια, χαχά, το λέμε με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτού του βάλαμε δίπλα-δίπλα. Επίση να γίνει μια συγκριτική μελέτη και για αυτού, αφού κάναμε και για του προηγούμενου. Η προεκλογική περίοδο συνεχίζεται. Έχουμε άλλε δύο εβδομάδε για να ψηφίσουμε. Πάνελ, πολλά πάνελ, γραβάτε. Αν και τώρα τελευταία του βλέπω δεν φοράνε γραβάτα, βλέπω την Κικίλια τώρα και το σκουρλέτ. Καλό σκουρλέτ δεν φορά έτσι κι αλλιώ. Ο Κικίλια με. Τι ερτάκια από μέσα, είναι απλοί άνθρωποι σαν και εμά. Κυριακό Μητσοτάκη, μονίμω πηγαίνει με πουκάμισα, η χαρουστή και με τον COVID, σήμερα βγήκε. Τα πολλά φιλιάκια αγκαλιέ. Γενικώ λένε τα υπέρ, τα κατά. Περίπου προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, τουλάχιστον για την πρώτη θέση, από ό,τι φαίνεται. Ποτέ κανεί δεν ξέρει σε αυτόν τον τόπο, αλλά οι 20 μονάδε είναι 20 μονάδε. Γίνεται η προεκλογική περίοδο έτσι όπω αναμενόταν. Αυτά στα παράθυρα που μπαίνουν και μέσα στα σπίτια μα. Ε, μέσω καλωδίων ή κεραιών ε, Στην κανονική ζωή γίνεται μια άλλη προεκλογική περίοδος Όπως αυτό που συνέβη προχθές στα πετράλωνα ε, Οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί έβαλαν μπλόκους στις αστυνομικές δυνάμεις Και έσωσαν ένα σπίτι Ένα ακόμη σπίτι Πρόκειται για προσφυγικό σπίτι Στο οποίο κατοικούν μητέρα και γιος με ειδικέ ανάγκες Αυτούς θα πέταγαν έξω Προχθές την Παρασκευή ο πατέρα πέθανε πριν ένα χρόνο, δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει του δανείου, πήγαν τα φαντς όπως συμβαίνει και πήγαν με τους κλητήρε στην αστυνομία να κάνουν τα δέοντα. Όμως υπάρχει η γειτονιά, υπήρχαν οι βουλευτές εκεί του ΚΚΕ, ο Γιώργος Στεφανάκης, ο Χάρης ο Κωνσταντίνα Κούνεβα και ο Χρήστος Κατσότης, ειδικεύεται στους πληστηριασμούς ο τελευταίο. είναι στον εκτελεστικό βραχείο αποτροπής πληστηριασμών και απέτρεψαν τον πληστηριασμό αυτή της οικογένεια. <Ραλυκά> δεν μπορεί να συνεχθεί, είμαστε αυτό το Από πάνω μας να αλλά για να έχουμε το πρόποιο χαμό. Εντάξει. Ανοίξαμε την εξώπορτα. Ναι, ναι, ναι, ναι, την νομία αυτή την κληκανά, δηλαδή ανήκτε την πόρτα. Επειδή θα έχουμε ξαναζήσει αυτά, δεν τέτοιες οι και Λοιπόν, προειδοποιούμε, έχετε ακέρει την ευθύνη και προσωπικά, και οι και οι υπόλοιποι, αν το Τώρα να, να αποχωρήστε αποχωρήσετε ο κόσμο της γειτονιάς, της δουλειάς, να προασβήσει τους ανθρώπους μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκπρόσωποι των συνδικάτων, της γειτονιάς, της Πεντροπής Αγών Αναπήρων, σήμερα αποτρέψαμε μια ακόμα έξωση μιας κτοχής οικογένειας με ελάφυρο. Μόνο στην Αθήνα, 16 σπίτια, 16 στοχόσπιτα Κρακτήθηκαν στα χέρια των ανθρώπων τους, μόνο ο αγώνας μας, οι γειτονιές, τα συνδικάτα, οι συναγωνητές, οι συνάδελφοι. Μπορούμε να προστατάσουμε το λαό, μπορούμε να νιώσει ο καθένας ότι το σπίτι του είναι σπίτι όλου του κόσμου, ότι ο διπλανός είναι ο και γιαδορφός του. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Και βάζουμε δίπλα-δίπλα τα αυτά που ακούσαμε από την αρχή για τι επιστολέ Ιησού, για το πόσο χριστιανό είναι ο Μητσοτάκη, πόσο άθεο είναι ο Τσίπρα, τα μαθηματικά τη Γεροβασίλη, τα μαθηματικά του Κέρτσου. Βάζουμε και αυτού του ανθρώπου που όχι μόνο σώζουν πραγματικά, έχουν και ένα λόγο που βγαίνει από πολύ βαθιά και έρχεται και από πολύ παλιά αυτό ο λόγο. Είναι όμω τόσο φρέσκο και τόσο σημερινό και ταιριάζει με την πράξη που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Αν μη τι άλλο, στα αυτιά μα, στην ψυχή μα, είναι κάπω βάλσαμο ο λόγο αυτών των ανθρώπων. Αυτή την ώρα, επίση σε μια εταιρεία εκεί, φάνταστε στην Καλιθέα, τη γνωστή εταιρεία, ε, γίνονται συγκεντρώσει και προσπαθούν να σωθούν άλλα δύο σπίτια. Είναι δύο εργαζόμενοι που απευθύνθηκαν στα σωματεία του και τα σωματεία έτρεξαν και πήγαν εκεί. Ο ένα είναι ελληνενεργάτη και οι άλλοι είναι εργαζόμενοι στο καζίνο τη Πάρνηθα. Φαντάζομαι και εκεί θα καταφέρουν αυτά που δεν καταφέρουν οι κυβερνήσει, οι βουλευτέ που ορίονται ολημερή και ολινυχτή στα παράθυρα ότι παλεύουν για το καλό του κόσμου. Όμω το πραγματικό καλό γίνεται αλλιώ, έτσι όπως το βλέπουμε και το ακούμε από αυτού του ανθρώπου. αγώνα μα να περάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε το ότι κανένας δεν είναι μόνος του mm. όλοι μαζί είμαστε δυνατοί mm. ο ένας δίπλα στον άλλον mm. η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της στοχολογιάς των λαϊκών εργατικών οικογενειών mm. μπορούμε με τη μα να αποτράξουμε τα σχεδιά τους mm. και για τα αυτοχόσπιτα και για το μισθό μα και για τη σύνταξή μας και για την περίζοντσή μα mm. μόνο Μια φορά κι ένα καιρό στο δωμβού του το, το μικρό σου σαν κάτι φουκαράδες ήραγιάδες κοντα βάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καληώρα κοντα βάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα Ήθελε μια ανανέωση Αυτό το τραγούδι Το ακούμε από παλιά Μητσιά στην πρώτη εκτέλεση Λεοντίς βεβαίως Εδώ είναι Πασχαλίδης Καινούργιο Βγάζει ένα δίσκο εκεί με το λεοντή Πολύ καλά κάνει Εδώ είναι Μίλτος Πασχαλίδης Φρέσκος φρέσκος Ήδε κάτι ο τσιφλικάς Φως του κόψιμο μπασάς Отκύπα κορεύεται οράσο.. Σφάξεται με αγαπάνα γυάσω. Κότσα βασιδες πασάδες και ζεβασμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα.. καλή ώρα. Κότσα βασιδες πασάδες και ζεβασμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα.. καλή ώρα. Το 2 δε 10 80 δεν σώζει σπίτια ακόμη, αλλά σώζει τα αυτιά στη διάθεσή σα. Πάρτε τον, μιλήστε του. Αλλιώ στείλτε μήνυμα εδώ. Radio Παπακύπρα Έτσι, τρει από κοινού πήναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τσι φλικάδε οι Ζαμάς ή και σεβάς μη δεσποτάς, και τη χώρα, καλή ώρα. Oh. Σαβάσιδε πασάντε και σε βάζμηδε ποτάτε. Κυβερνούσαμε τη χώρα. Καλλιού. Κακή. κακή ώρα, όχι καλή ώρα. Ο Κύρκος, ο Δημήτρη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφείου όπωτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνούν Official και εκεί μα ακούτε, το ίδιο καθεστώ, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε μα θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο, τον πρώτο λαό. Διαφθύσει οι πρώτε και εδώ είμαστε. ung apaale Αμό την ποτάνα μου, δηλαδή έχω όπω εμπίπρω πολλέ μέρε. Έλα μου ρε τώρα και σήρε κατούρα και λίγο. Να κάτσε λίγο παραπάνω στο τηλέφωνο δεν μπορεί. Πέτε... Γιατί την τελευταία στιγμή πρέπει να πάρει. Κατέλα αυτά στιγμή. Μία και ένα ξεκινά και παίρνω. Να μην παίζανε, αναπέρξει και τέτα. Ωτάξω μου, πάντα. Εστάθεί, παρέλαβα το δέμα. Τι ήταν αυτά να πούμε. Μόλι ε... κάτι κομμουνιστικά σύμβολα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ένα για σένα ένα για το θυμόμενο. Το είδαμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ε... Αλλά δεν έπρεπε. Αμα είναι αυτά. Ενθύμιο, δεν το έχει το ενθύμιο. τώρα πάει. Το πήραμε εμεί. Έχω και άλλο, έχω... Ακουφαλίτσα. Αυτά τα αποφέρει ο ίδιο από τη χώρα εκεί. Από τη χώρα ποια χώρα. Την ουσία. Είχε πάει η Σοβιωτική Ένωση. <laughs> Άρα αποστολή. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Θα πίνω και θα σε σκέφτομαι. Να σου πω το αριστερόγραφο διάβασα από κάτι τέτοιο. Μάλλον πότε θα την παίξει. Θα την παίξω κι εγώ. Θα τον παίξω κι εγώ. <laughs> <laughs> Ναι. Έλα, από τη Γερμανία έχω έρθει. Α, την Περούτα, σε φιλετάγε φωντισπίχεν. Από τη Στουτγκάρδι. Δεν βαριέσαι. Ω του Τουγκάρδιανό, ήρθε σε Ελλάδα τώρα. Ναι, ήρθα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Γιατί. Μπράβο. Πήγα στο γενικό κρατικό ένα και περίμενα Μην ταλαιπωρήσεις ε, το στο δημόσιο και... να πηγαίνει κατευθείαν στο ιδιωτικό. Τι μαλακίες αυτές. αυτέ. Όχι, θέλω να σου πω γιατί ψηφίζω. Α. Λοιπόν, τι να σου πω, ακατασταρσία Πάω να περάσω το δρόμο εδώ σε στη στην Καλυθαία. Ένα μηχανάκι περνάει με κόκκινο πέφτει μου. Η αστυνομική απέναντι βρέ, παιδιά, λέω, λέ, λέ, λέ, που δεν σε μου λέει. Ε, γιατί ήταν στο Everest, γι' αυτό και δεν και πολλά, Άντε, και και να καλά. Θέλεις, Να με Αν το εννοήσω, θα Καλημέρα, Θα Σύμφωνα αρχή! Έτσι πέρα από το πράγμα τελευταίο. Στη Στον Κάρδη το τυρί το καλαβρίτο των Βαρελίσω που λέει 10 και 40. Στο σκαλαβε τι πήρε προχθέ 12 και 90. Ακρίδια! Ειέρα, αλλά γλυκώνει στα μεταφορικά. Για να πάσει στο Στουρκά πρέπει να βγάλει κισητήριο. Κατάλαβε. Άρα ο σκαβενί του έρχεται πιο φθηνό τελικά. Αποστολή. Ναι. Έλα ένα αποστολή. Έλα. Δεν πάνε να λέτε εσεί για το Μητσοτάκι. Σα έχει συνδέσει με τα κίτρινα που δεν έχει. Πόσο άφησε την περιουσία του τώρα στα τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν λέτε. Είχε ήδη μεγάλη. Δεν να το καταλάβει. Ήταν τέτοια τα ποσά που λε τώρα ξέρει πόσο είναι παραπάνω ή όχι. Αλλά τα δέκα δι που έδωσε, αυτά τα δώσει εταιρείε που είναι αυτό μέτοχος Αν θα ψάξετε, θα βρείτε σε πόσε εταιρείε έχει γίνει μέτοχο τώρα την τετραετία. Γιατί αυτό το σύστημα Και η μάνα του. Επειδή έχω προσωπική εμπειρία στο λέω. είμαι 80 χρονών, γι' αυτό την γνωρίζω πολύ καλά την περίπτωση τη οικογένεια. Τι ψηφίζετε, Ο περιέργεια? <χε�γίδε> το κουτσούμπα. Αμαν. Oh, Τι αμάν, μου αρέσει, Μου φαίνεται ότι τον ψιλοπαίδει και εσύ. Και πού είναι το κακό? Το κακό, να πάρει να παρέα με το μισοτάκι. Είσαι εκτό γραμμή, είσαι κουκουέ των παλιών ετών. <χε�γίδε> ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, μα αποδέχεται το κουκουέ πλέον. Α, ah, του αποδέχεται. Πού θα πάμε, ρε Πού θα πάμε. Του κάραν όλου πούσιδε. Στο σχολείο του μαθαίνουν πόσα πηγαίνουν. Τι γίνεται εδώ. Ένα μάθηκα τη χρήση σχολείο. Δηλαδή στο σχολείο του και τα μέου. Η Σου... εγκληματικότητα βλέπω και στα σχολεία γίνεται τη πουτάνα. Παλιά γινόταν αυτά τα πράγματα. Μίλαγε ο δάσκαλο, ο καθηγητή και κλαίμαμε. Αυτό που γίνεται τώρα δέρουν του δασκάλου και του καθηγητέ και δεν μιλάει κανεί. Άμα ψηφίζουν με τσοτάκι, τέλο πάντων, εντάξει. Δεν θέλω να κουράσω. και σήμερα, Μαλακισμένο. Α, βλέπω διάβγεια, τέλειο. Έλα να σε καλά, ya τζοτάκι <Τι τσοτάκης> και ξερόψω <ψωμί> μύ. Και ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι. Μα είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και χωρί καθόλου ψωμί. Δεν θα πω φρέσκο, τέτοιο αίτημα όπω ξέρουμε από αυτό το λαό, τουλάχιστον αυτού που λένε αυτή την άποψη, που έχουν αυτή την άποψη, δεν το θέλει το φρέσκο. Αλλά και χωρί καθόλου ψωμί, ε, πάλι είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν χρειάζεται. Αν το έχει ανάγκη το ψωμί, α το πάρει. Θα ζήσουμε και χωρίς ψωμί και χωρίς νερό νομίζω. Ζουν οι άνθρωποι. Έχω ακούσει κάτι παλιές ιστορίες. Στην Κόδε ζούνε οι άνθρωποι. Υπάρχει μια είδηση από το πρωί. Μία 66χρονη γυναίκα έχασε στη ζωή της γιατί το ασθενοφόρο δεν πήγε να την παραλάβει. Έκανε ό,τι μπορούσαν εκεί οι γιατροί. Την έβαλαν σε ένα ντάτσουν, σε ένα φορτηγάκι να τη μεταφέρουνε. Αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει. Μάλλον όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη αργά. Ένα γιατρό εκεί του νησιού, ο Δοντίατρο, έκανε μια ανάρτηση. Έτσι έγινε γνωστό το θέμα. Σα διαβάζω τι έγραψε ο κύριο Γιάννη Μαυροστόμο. Σήμερα έφυγε μια ψυχή μέσα από τα χέρια μου πάνω σε μια καρότσα φορτηγού. Σε μια καρότσα φορτηγού με ένα περιπολικό μπροστά να μα ανοίγει το δρόμο μέχρι το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το ένα στενοφόρο έκανε τη διαφορά. Δεν υπήρχε διαθέσιμο, μια και ήταν στο ψαλίδι για άλλο περιστατικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένας απεινιδωτής να έκανε τη διαφορά από τα κάρπα σε μια καρότσα εν κινήσει. Άλλωστε δεν είμαι καρδιολόγος, δεν είμαι καν παθολόγος. Ξέρω όμως ότι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθαίνει σε μια καρότσα φορτηγού. Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να την κρατήσω στη ζωή. Ντρέπομαι που στην ΚΟΜ του 2023 η ζωή και ο θάνατος είναι τόσο φτηνά πιο φτηνά από τις στα ξενοδοχεία. «Ντρέπο με ρετάσω που δεν κατάφερα να σώσω τη μάνα σου, αλλά είμαι σίγουρος ότι η ψυχή της είναι εκεί ψηλά και σας καμαρώνει». «Αναπαύτηκε. Κάποια στιγμή θα ξανανταμώσετε. Κουράγιο σε όλους σας». Αυτό έγραψε ο γιατρός που βρέθηκε τυχαία προφανώς και είδε όλο αυτό το περιστατικό. Θα το ακούσουμε τώρα πώς το περιγράφει η δημοσιογράφος του νησιού που βγήκε το πρωί στο Μέγκα, η Σάντι Λαδικού. Την Κυριακή η γυναίκα αυτή πήγε στα γενέθλια τη εγγονή τη. Ξαφνικά έχασε τι αισθήσει τη, έπεσε η γυναίκα κάτω, χτύπησε το κεφάλι τη. Ήταν μπροστά ένα οδοντίατρο, ο κύριο Μαυρόστομο, ο οποίο γνωστοποίησε και το περιστατικό μαζί με έναν στρατιωτικό. Προσπάθησαν να δώσουν τι πρώτε βοήθειε, καθώ η οικογένεια καλούσε το ασθενοφόρο να έρθει να την παραλάβει. Ενημερώθηκε η οικογένεια ότι το ασθενοφόρο βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή τη ΚΟΣ, ένα περιστατικό για ένα 15χρονο κορίτσι τουρίστρια που είχε. Έρθει διακοπέ με την οικογένεια και δεν μπορούσε να παραλάβει αυτή τη γυναίκα. Έχουμε τρία-τέσσερα στενοφόρα, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Τι ηλικία είχε, Νεότατη Ανθή, 63 ετών. Πήρανε τηλέφωνο η οι οικίη τη, τα ιδιωτικά στενοφόρα, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν διότι δεν υπήρχε γιατρό για να συνοδέψει. Χάθηκε όπω αντιλαμβάνεστε χρόνο. Εν τέλει, αποφάσισαν οι οικο... οι... τα μέλη τη οικογένεια να τη μεταφέρουν με το αγροτικό, με την συνοδεία περιπολικού. η αστυνομία άμεσα ανταποκρίθηκε και εδώ συνεχίζεται η περιπέτεια διότι όταν έφτασε όπως μας μετέφεραν τα μέλη της οικογένειας, οι αυτόπτες μάρτυρες, ε, αλλά και περίοικοι στην είσοδο της πόλης εκεί συνέβη το εξής τραγικό, δεν μπορούσε να περάσει το όχημα το αγροτικό διότι εκτελούνται εδώ και μήνες εργασίε στην είσοδο της πόλης έχουν στενέψει πάρα πολλοί δρόμοι προπορευόταν ένα λεωφορείο και το λεωφορείο δεν μπορούσε. Να κάνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά για να φύσει χώρο σε αυτό το αστενοφόρο να περάσει. Και οι άνθρωποι φοβούνται, μην μπάθουν, δεν υπάρχει αστενοφόρο να του εξυπηρετήσει. Υπάρχει ένα κέντρο υγεία που okay. βρίσκεται στα μέσα του νησιού, το οποίο εγκαινιάστηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ του κουτιού. Υπάρχει μόνο ένα γιατρό, ο οποίο εκτελεί τι και κάνει ό,τι μπορεί κι αυτό. Υπάρχει επίση ένα άλλο κέντρο υγεία εκτό τη πόλεω που δεν έχει τη στελέχωση που θα έπρεπε. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί. και ειλικρινά εμείς αισθανόμαστε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας». Όλα αυτά στη Ρόδο τη τουριστική ανάπτυξη, υπερανάπτυξη, γιατί και εκεί, στην Κώ, στην ΚΟ. Ε, και όλα τα δεν κάνει, βέβαια, γίνεται χαμό. Για άλλη μια φορά, ένα ασθενοφόρο δεν βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Πόσε φορέ το έχουμε ζήσει, Το τελευταίο εξάμεινο. Αυτό με το ασθενοφόρο που δεν βρίσκεται. Αν βρεθεί, είναι χαλασμένο και κάνει το γύρο τη Ελλάδα, όπω με το αγοράκι από τα Γρεβενά, όπω με το παιδάκι από την Κέρκυρα. Πάλι κέντρα υγεία που υπάρχουν σαν αλλά δεν έχουν τίποτα μέσα. Εδώ έχει εγγενιαστεί. Τη ΣΚΟ, το ένα από τα δύο κέντρα υγεία είναι λέει του κουτιού όλα, αλλά είναι μόνο ένας γιατρός που για να συνταγωγραφεί. Και για άλλη μια φορά το προσωπικό που δεν υπάρχει, γιατροί που δεν υπάρχουνε, Ελλάδα 2-0. Κατά τα άλλα είμαστε στην ηγεσία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, έχουμε ανάπτυξη, έγινε όλη η Ελλάδα μπλε και η ΚΟΣ μαζί. Και θα τα δωδεκάνησα μαζί. Και δεν έχουμε λύσει βασικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Να είχαν λυθεί δεκαετίες τώρα γιατί θυμίζω σε κάθε προεκλογική περίοδο το θέμα της υγείας είναι πρώτο θέμα γιατί είναι η πρώτη στη ανάγκη να αντιμετωπιστεί η υγεία και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία λόγια και μόνο λόγια από όλους αυτούς που έχουν κυβερνήσει. Λαός τώρα μέρο δεύτερον. Σε το εγώ πάνω μου γιατί τώρα άκουσα το τίτλο που έλεγε αλλά δεν βλέπω εγώ τώρα πρωινά. Ε, το πέζο του Αγίου πνεύματο δεν δίνω το πνεύμα. Χάνει. Παρ' όλα αυτά τα κατηφυλίκα, τα πρωινά και αυτά τα 9 days. Ο ριάκα είπε τον έγλειψε. Ε, λίγο τα πάνω πάνω. Εγώ που έφερα το μυτσοτάκι είναι σαν να είπα ψηφί στη Νέα Δημοκρατία. Τον έγλειψα. Άτε τώρα να φανταστώ εγώ ότι παρέσουν τα γούστα και να με γλύει ο ριάκα. Καλήλα μου. Πασταλήγω με πετρέλαιο. Χάσε με τώρα μου το κάνει και εικόνα. Καλή. Εκεί δεν είναι να σου ξανασηκωθεί ποτέ. Α το. Ε, γάμι, σέτα, Για Και με ολική νάρκοση να ήμουν ασχολούμενο να τρέχω, να το ξέρει. Από ήταν να με κλείψω, ο Κάτσεκ. Εννέ, λοιπόν, ήρθε η ώρα να χτυπήσω φιλικά στην πλάτη αυτό το κουκουέ πασόκ. Το κουκουέλα, το πώ τα λένε, ρε? Κινάλ πασόκ. Γιατί δεν το λε ΣΥΡΙΖΑ Το κουκουέλα, το καταλάβαζα, συγγνώμη. Καλά, άλλο αυτό. Γιατί δεν το λε αφού έτσι κι αλλιώ. Τέλο πάντων, πε μου, δεν θέλω να το χαλάσω. Επειδή μέχρι πρώτη νοσης, ήταν ένα από τα αγαπημένα του συστήματο και τώρα που ήσαι να του πάρουν του ψήφου, του πέφτουν στα πάνελ 5-5 και αυτοί οι κακόμοιροι ξεχνάνε και το όνομά του και τα μπερδεύουν. Γιατί όλοι καταλάβαμε, γιατί καταλάβαμε και τι είπε ακριβώ η τρακαρισμένη τσαπανίδ Ε, θέλω επίση να χτυπήσω στην πλάτη φιλικά και αυτό το δυστυχισμένο, το φτωχοποιημένο λαό που είναι τελείω λογοδομημένο και κάνει μόνο ό,τι του λέει η τηλεόραση. Την ακολουθεί πιστά. Δεν Ό είναι λογοδομημένο ολόκληρο, ορίστε. Και ένα 20% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εννοώ το 40% που ψήφισε την Νέα ΑΔ... Δημοκρατία. Αυτό είναι λογοδομημένο μόνο. Κατάλαβα. Αυτή είναι φτωχοποιημένοι τελείω που ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλοι λάτιδε. Θα μπορούσαν να πάνε και στο κουκουέ και να μην του λέω λογοδομημένου. Επίση, θέλω να πω στο θύμιο ότι ξέφυγε ένα πολύ ωραίο διάλογο που έγινε μεταξύ του Αρβανή. Και του μιταράκι, ο οποίο Αρθανή τη είπε για τον εκρό αυτό το πέραμα. Και ο Μητάράκι το απάντησε όπω απαντάνε όλοι πλέον οι νούμοκράτε, με το πέραμα είναι μπλε. Εμά ψήφισε ο κόσμο. Το οποίο πέραμα ψήφισε νέα Μένουμε δημοκρατία Ευρώπη. επειδή πάει καλά η αγορά. Μένουμε Μαίνουμε Ευρώπη είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη και γι' αυτό το Ωραία. πέραμα ψήφισε νέα δημοκρατία. Εντάξει, αυτό το ξέφεί και του θείμου. Το θυμίζω εγώ. Αυτό βέβαια να το προσέξουν αυτή στο πέραμα. Γιατί δίνουν το δικαίωμα σε κάθε Μηταράκη να λέει τι μαλλαγή. Ναι, αλλά τι είπε όμω και δεν κατάλαβα τι έγινε. Ε, καλά δώσαμε και δικαιώματα όμω. Άμα είναι μπλε και όντο. <σοβλαι> Είναι όντως μπλε. Με δώσανε δικαιώματα. Είναι όντως μπλε. Γι' αυτό σου λέω. εκεί πάει αυτό που σου είπα στην αρχή. ένα λαός φτωχοποιημένο και δυστυχισμένο και λοβοτομημένος. Ακριβώς εκεί αναφερόμουνα. <Τοβλαι> Έλα πώς το λέει Έλα Δανοκουνούμαλος Ναι κανονικά κανονικά Αμεθανόητος είναι εδώ να Λέγε Βρες μία λύση να μπορέσεις να ενώσεις τα γίδια στο μαντρίξ Ξανά αμέσως να μην τσακώνονται Να τα βρούνε Γιατί κάτι μαλάκες και στο τσάκ Ο Αχηλέα και η Ιωάννα είναι χώρια τώρα Και θέλουν να ενωθούν τα παιδιά Να πανεύσουν το μισοτάκι Για να μην ξαναβγεί τέτοιο Γιατί του στέει το κουκούκ και λειτουργεί σαν σούπερμαν που πάει και σώζει τα σπίτια του λαού Εν Όταν αυτοί ψηφίζανε τα μνημόνια ήταν καλά. Κατάλαβε. Ανησυχώ. Πρέπει να μα πείτε. Μίλανε οι συμπασίρε. Προσπαθώ. Τον αποστόλη, θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι, ποιο είναι. Α, ήθελα να ρωτήσω τώρα, εγώ από την Άρτα είμαι, πίτσα του Τσίπρα. Ναι, δεν είναι όλοι Τσίπραοι, είναι και οι καλοί άνθρωποι. Δεν είπα ότι οι Τσίπραοι, μα τα Τσίπραοι θα το είχαμε δει στι εκλογέ. Κοίτα να δει τώρα, εκεί πέρα στον Εύρο που κάνουν εμπόριο, του μετανάστε, του ανθρώπου εκεί που του κάνουν εμπόριο, αυτοί ήταν οι υπάλληλοι τη ΚΥΠ. Βάσει και δεν γίχνουν στα βγέντε οι άνθρωποι. Α, δεν Βουλ, Ναι, αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρουμε τώρα οι υπάλληλοι τη ΚΥΠ ήταν. Αυτά βάσει και ήταν και αυτοί οι πατριώτε που δεν θέλουν κανέναν και τα εμπορεύονται, τα πράγματα μένουν και τα λεφτά τρέχν. no muestra. Να πω κάτι γι' αυτό το υπερτιμημένο, ο λαό να σώσει το λαό. Που εχθέ ήσασταν πολύ περήφανοι που σώσατε 10 σπίτια από τον πληστηριασμό. Γίνανε άλλοι 30 πληστηριασμοί, του οποίου δεν του σώσατε. Πού είναι το Για κουκουέ, σας. ορίστε. Γιατί δεν έσουσε και τα άλλα 30 του κουκουέ, έχει ευθύνη. Που... Και λοιπόν, έχει ευθύνη λοιπόν, το, λοιπόν, το λοιπόν. κουκουέ που δεν έσουσε και τα άλλα 30. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. αυτοί που στείλανε τα φans. Τέλο πάντων, και αυτό ακριβώ δεν το σώσανε. Ο πληστηριασμό δεν διαγράφει τελείω. Θα γίνει κάποια στιγμή που θα κοιτάξετε αλλού. Καλά, Μωρή, μην πανηγυρίζει, εντάξει. Έλα, ήρεμα. Μη Ωτι ο λαό δεν σώζει το λαό, ο νόμο σώζει το λαό. Φροντίστε, κάντε κάτι. <laughs> ναι, ναι, τώρα κι εσύ, σαν να πυροβολά τα πόδια σου. Έλα. Ο νόμο, ξέρουμε ποιο έφερε αυτού του νόμου. Α, στοχέστο τώρα. Ναι, γιατί δεν φροντίσει να αλλάξει ο νόμο, αλλά πάτε ε, ε, και μα λέει το λαό σα. το λαό και πού είστε, μπλε, πλάκα μου κάνει. Έπρεπε να το φανταστώ ότι αυτοί που σώζουν τα σπίτια αυτά είναι που δεν άλλαξε ο νόμο και όχι αυτοί που το παίζουν αριστεροί και φέραν τον νόμο. Ωραία οι διάλογοι μεταξύ Ελληνόπουλων. Η φίλη μας η Ακροάτρια η Συριζέα, με τον Αποστόλη για ένα κομβικό θέμα των ημερών. Ε, τα F35 που πρόκειται να πάρουμε έχουν ελαττώματα όπως θα ακούσουμε τώρα. Σαπάκια, σαπάκια τα λένε τελευταίας γενιάς αλλά είναι σαπάκια. Θα μας στοιχήσουν και κάτι τρεις νομίζω σε βάθει τρεις δολάρια. Τρία ή τέσσερα-τρει δολάρια σε βάθο δεκαετία, αλλά καλύτερα να έχει F35 από το να έχει στενοφόρο τώρα στην ΚΟ. Ποιο ο λόγο, δεν χρειάζεται αυτά είναι υπερτιμημένα. Η υγεία, οι άνθρωποι γενικώ είναι υπερτιμημένοι. Η εθνική υπερηφάνεια και να πετάνε στις παρελάσει τα αεροσκάφη έχει αξία. Αλλά όμω θα κάνουμε τώρα το, την αποκάλυψη όχι εμεί. Αυτό που είχε και τι επιστολέ του Ισού ξέρει τι γίνεται στι μηχανέ των F35. Περιμένετε, <Τα> <τελίου> Δεν τα πιάνει. Δεν είναι έτσι ακριβώ. <Τείναι, τίποτα> Όλα τα, τα αεροπλάνα τα πιάνουν. Α πούμε, δεν τα πιάνει. Εγώ δεν θα γίνω δίλε οπλικών συστημάτων, <Τερ'> ούτε θα απορρίψω κάτι. Αλλά ναι, τα αεροσκάφη θα... αυτά είναι κυρίω βομβαρδιστικά. Κυρίω. Η Ελλάδα δεν θα έχει μιλιταριστικέ βλέψεις για να καταλάβει άλλα εδάφη να χρειαστεί να βομβαρδίσει. Η Ελλάδα χρειάζεται καταδίωξη και αναχέτηση. Αυτό το αεροπλάνο. Το ραφάλι. Το καταλάβαμε. Από την άλλη είναι πολύ ακριβό και έχει βγάλει και μικρό προβληματάκια. <Τερ'> Δεν είναι τόσο δοκιμασμένο. Δηλαδή, όταν έρθει στην Βουλή, δεν θα το ψηφίσει. Α το φέρουν να δω τι συμπαραγωγή πετύχαμε. <coughs> διότι η Τουρκία που είχε μπει στο πρόγραμμα, πέτυχε συμπαραγωγή. <coughs> Αν πάω να πάρω πάλι το στυλό έτσι για να δω τα λεφτά μου, έχω διαφωνία, σα λέω, με την τοκτική αυτή. Θέλω να συμπαραγάγω μερικά πράγματα. Έστω, ρε παιδί μου, <coughs> ένα μπούρι, κάτι να... Μια, μια, μια, μια, μια εξάτμιση. Κάτι να, να, να κάνει παραγωγή η Ελλάδα στην Ελλάδα. <coughs> Θέλω να συμπαραγάγω μερικά πράγματα. Έστω, ρε, παιδί μου, <coughs> ένα μπουρή. Έχουν εμένες προβλήματα, αλλά θέλει να είναι και συμπαραγωγό χώρα. Ο Βελόπουλος είναι να φτιάχνουμε μπουριά. Έχουν μπουριά τα F-35, τι γίνεται. <Ρι> και έχουν και εξάπινες, τα Sky, ο πιλότος. Περνάει, πώς περνάει τα μεσημέρια και έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και μας πάει τα νεύρα. Θα περνάει από πάνω με το μπουρί, το ελληνικό... και το, την εξάτμιση και θα γίνεται ο χαμός, τα προβληματικά, τα σαπάκια, τα F-35. Έτσι θέλαμε να κλείσουμε αυτό τον προβληματισμό για εθνικά θέματα, γιατί έχει μια αξία και αυτό. Τρίτο μέρος του λαού τώρα, κολλάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνω. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Μωρό μου. Άντε, Μωρία Νόμαλ, μωρί, πάλι. Τι έγινε. Ξαναλέω. Τίποτα τώρα υπέγραψα στο σούπερ μάρκετ. Τι έκανε. Υπέγραψα στο σούπερ μάρκετ. Αν σε διώξανε και από εκεί. Όχι, θα έρθει. Στο σούπερ μάρκετ? Ναι. Τι έχω να ψωνίσω, τι μου λείπει. Μία ταμεία. Να, βρωμιάρα. Έλα. Έβαλα και μουσική κατάλληλη, δεν την άκουσε. Τέλο πάντων. Μία ταμεία, <laughs> ναι, οκ. Okay. Μία ταμεία να σου κάνει μασάρ και τα χαρτίρια. Θα συνημερώσω τη μέρα που θα έρθω. Αλήθεια. Να φορά μόνο την ποδιά. <laughs> Και από μέσα ξύτσι, δεξευράκω τη. Τελείω. <laughs> Εντάξει λοιπόν, και μετά θα μου απολύσουν. Γιατί να σε απολύσουν. Θα τη δέσεις καλά, να μην φέρνει. Θα πεις φοράω ένα ρούχο από μέσα, να φόρεμα σαν τη Φουρέιρα. Αυτά που μου τα είχα διάφανα. Είναι τρελή, ξυκρή, και είμαι και βεσκηκή, <laughs> Δεν είναι και κάτι τραγικό. Σαν που και αυτά που φοράει ο Ζωζό Αμπουτζάκη στα που φαίνονται νέα. <laughs> <laughs> I need to Δεν μου λε, θε να κράξω λίγο τσίπρα γιατί έκδραζε χθε και δεν είχαμε τι να μου πούνε. Εντάξει, εγώ δεν έχω αντίρρηση, γιατί όχι. <σπάει> <σπάει> Κάθομαι και λέω: ρε φίλε, άλλαξε το πολίτευμα για να κάνει κυβερνήσει συνεργασιών <σπάει> και τέσσερα χρόνια που ήταν η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει καμία κυβέρνηση κάτω από το τραπέζι τουλάχιστον καμία συνεργασία. Άλλωστε <σπάει> έβγαινε από πέρσι, έλεγε εκλογέ, εκλογέ. Εσύ, ρε μαλάκα, δεν βγήκε κανένα να συνεργαστεί και βγαίνει και κάνει τέτοιο φιάσκο. Τέτοιο πράγμα είπε. Είπα τέτοιο πράγμα. Χοντρό. Και αυτό που πάνε και σώζουν τα σπιθια. Τέλο, μόνο εκεί είμαστε. Όλοι, όλοι εκεί πρέπει να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι εκεί να σώσει τα σπίτια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί. Απλά είναι από την πλευρά των φαντ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή την παρουσία του την έχει εκεί. Έστειλε τα φαντ. Ο καθένα ό,τι μπορεί. ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε κανένα άλλο τον που λέγε βλακίε για του δικού μα. Ποιον Ποιον για σύμβουλο. Και λέει, ε, λέει εκεί δεν μι*** είπε. Βρίστηκα. Τσακώθηκες. Εντάξει, για πολιτικά. Να σου πω, εκεί τώρα στο μάρκετ που θα πας φρόντισε να κάνεις κανένα σωματείο, άμα δεν έχουνε. Πάλι θες να με απολύσουνε. Όχι, άμα βγεις πρόεδρος δεν μπορούνε, απαγορεύεται. Αλήθεια. Εσύ τι θα κάνεις, άμα το κάνω εγώ αυτό. Εγώ θα έρθω απ' έξω, να διαδηλώσω υπέρ σου. Θέλω, καλή. Τι θεωρείς. Από τον Τζον Μάνα μου. Έλα, παιδί μου! Πού <σοίλοι> είσαι, πασάβο! Τι κάνεις! Τι να κάνω, το μαλάκα με μεγάλη επιτυχία. Δέλο και αυτόγραφα. Καλά σε πάει, δεν είσαι μόνο εσύ. Θέμα <σοίλοι> με πάει, να σου πω. Έμαθα μια εισαγωγή τώρα μετά την επανεκλογή του Πορδηπουργού. Τα μεγάλα φάνη εισάγουν πλέον από Ισπανία καπότες κόλου. Ετοιμαστείτε, είπα κόλο. Και μετά ξέρει ποια είναι η ιστορία, ε! Τον Οκτώβριο κύσταρα αρχίσουν οι πουνιέ, τα μάτια, τα δακρυγόνα, οι κλοτοπατινάδε. Κανένα Να έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μα κανένα. Αυτό ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το Μόνοι πιστεύει... του βγήκαν. Εγώ δεν του ψήφισα. Όλοι αυτό θα λένε. Καλά, είσαι τα καλά σου. Τώρα τι δουλειά έχω εγώ με τη Νέα Δημοκρατία, φτωχό άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Πρέπει να ζει. Προστά μα είναι όλα. Μάλλον πίσω μα είναι όλα. Όπω σου είπα στην αρχή. Οπότε καλή διασκέδαση. Και να ξέρει ότι. Να θυμούνται όλοι οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία. Ότι η Βαζελίνη είναι παράγωγο του πετρελαίου. Που σημαίνει ότι και η Βαζελίνη θα είναι να... τα καμίσουμε όλα. Στι 25 του μήνα λοιπόν, αγαπητέ Αποστόλη, το Μαδρε, Έμα. Σώστε τη βαζελίνη σας Το δικαίωμά σας στη ναι, βαζελίνη Ναι, ναι, βαζελίνη ενωμένη Ποτέ σφιγμένη Έλα μου, Δεν το πιστεύω. Μωρή πριν δεν μιλήσαμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι όλη την ώρα. Τώρα θα σε σκέφτομαι μέχρι την τρίτη που θα κάνετε εκπομπή. Ωραί, Είχω κακληριστεί πολύ με τη Βάρτη σου, με τον Τζολιά. Μου έχει γαμίξει το μυαλό, σ' αγαπάω. Αχ, μανάρη μου. Τέτοιο είμαι. Άρα. Είμαι γνωστό μυαλό Είσαι πολύ μυαλό γαμίκος. αυτό δεν μου το έχουν κάνει ποτέ. Πάρ' το.